A ty Lenin kommunistes, onas mo ostayal 41. Solentrat tam zhdal vadere. Voskhodant pantazhol Κάπως έτσι απάντησε και για τους φοιτητές στο Λονδίνο Έχετε παρακολουθήσει, έχετε μάθει τι έχει συμβεί Πήγε να μιλήσει εκεί σε ένα κολέγιο και του την έπεσαν οι φοιτητές, αντέδρασαν Υπήρχε έντονη λογομαχία, κυρίως στα αγγλικά Κάποιες κουβέντες υπόθηκαν και στα ελληνικά Και αμέσως μετά έγραψε στο Twitter του ο Άδωνης ε, Κομμουνιστές, δεν σας φοβόμαστε Τα παιδιά δεν ήταν κομμουνιστές, μάλλον δεν ξέρουμε Ε, μπορεί να ήταν οτιδήποτε άλλο. Εμφανώ δεν φάνηκε ότι είχαν κάποια τέτοια διάθεση, αλλά και να την είχαν. Οτιδήποτε συμβεί, ο Άδωνη το αποδίδει εκεί, στον κομμουνισμό. Είτε είναι σιριζέο, είτε είναι αναρχικό, είτε είναι αντιεξουσιαστή, είτε είναι ανταρσία, είτε είναι κουκουέ, όλου του λέει κομμουνιστέ. Λογική ταγάρι είναι αυτή και έχει να εμφανιστεί πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίε σε αυτόν τον τόπο, διότι διαχωρίζει. Αυτού που σου τι λένε είναι εύκολο να τους διαχωρήσεις και από την φρασιολογία τους, από τη γενικότερη συμπεριφορά, από αυτά που λένε. Εν πάση περιπτώσει σήμερα τους είπε Σιριζέος, αλλά έχει μείνει αυτό το κομμουνιστές. Εμάς πολύ μας άρεσε γιατί οι κομμουνιστές στο Λονδίνο να πάνε κατά του Άδωνη είναι ένα θέμα και μάλιστα σε ιδιωτικό κολέγιο μεγάλο από τα μεγαλύτερα κολέγια. Έτσι λοιπόν θυμηθήκαμε τις καλές στιγμές για να προειδοποιήσουμε, επειδή ακόμη στο Λονδίνο. Τσακώθηκε και νωρίτερα με τον Τσακώθηκε. Δεν τσακώθηκε, του την είπε ο Χατζη Νικολάου και δεν είχε να πει και πάρα πολλά σε αυτά που του έλεγε. Επειδή υπάρχει και ένα νοσοκομείο που είναι απλήρωτη και κλείνει από τι 2 σε 50 λεπτά, νομίζω, τα... οι εφημερίες που θα κάνει και είναι νοσοκομείο παιδων, αυτά συμβαίνουν εδώ. Γιατί εκεί είχε να τσακωθεί με του κομμουνιστές και να κατηγορήσει ότι για όλα αυτά είναι οι κομμουνιστές και κυρίω δεν φοβάται του κομμουνιστέ. Θυμηθήκαμε τα όσα έχει πει για τον κομμουνισμό. Ευτυχώ η προπαγάνδα. Δεν θα νικήσει Η ιστορική αλήθεια Θα διασωθεί για τις επόμενες γενιές Και η ιστορική αλήθεια κύριε είναι Ότι ευτυχώς που υπήρχε η Το δεκέδιο 1944 Ευτυχώς που υπήρξε αυτή η παράταξη Πολέμησε τους αντάρτες συμμορήτες Και σώθηκε η Ελλάς από τον κομμουνισμό <Τι> και σώθηκε η Ελλάς από τον κομμουνισμό. Δεν είμαστε κομμουνιστές, μην ανησυχείτε. Η ώρα μας έφτασε. Δεν είμαστε κομμουνιστέ. Μην ανησυχείτε. Σα ευχαριστώ, Παναγία. Πολύ καλό αυτό και πολύ καλή διαβεβαίωση γιατί φαντάζεστε να ήταν και ο άδονη κομμουνιστή. Τα πάνω κάτω θα είχαν έρθει σε αυτόν τον τόπο. Ναι, τώρα ακριβώ έχουμε τι σταθερέ που χρειάζεται και προχωράμε όλοι πάρα πολύ καλά μπροστά. Εννοείται. Πήγε και ο Σταύρο Θεωδράκη το ποτάμι να κάνει συγκέντρωση εκεί στην Κρήτη. Κάνει κάτι συγκεντρώσει. Κόσμο χαμό γίνεται. Μιλιούνια μαζεύονται να μάθουν τι ακριβώ λέει. Δεν ξέρω πώ φεύγουν αυτοί. Αλλά ένα, τον έδειξαν και τα κανάλια έφυγε απογοητευμένος, κριτικός, συντοπίτης του. Για το 1,5 εκατομμύριο ανέργου είπατε τίποτα? Με την παγκόσμια κρίση είπατε τίποτα? Ναι. Δεν είπατε τίποτα. Πάλυτε. Και που κάθεσαν κανέχτερα να σας ακούσω τόση ώρα. Ναι. Χάρη ναι. σας ναι. έκανα. Να για χαριστώ. Ωραία και καλά. Ο επόμενος. Η ώρα μας έφτασε Γιατί όταν οι άλλοι πολεμάγανε για να διώξουν τη Ναζί Οι κομμουνιστές πολεμάγανε για το πως θα κάνουν στην Ελλάδα Φιαν και πάρα πολλοί αθώοι άνθρωποι παρασύρθηκαν από αυτά τα πατριωτικά που λέγανε. Όμω όλα τα πατριωτικά που λέγανε και όλα τα πατριωτικά που λένε και σήμερα είναι προφάσει. Στην πραγματικότητα ούτε σε έθνο πιστεύουν ούτε σε πατρίδα. Αυτό που στο μυαλό του είναι πω θα δημεύσουν τι περιουσίε των ανθρώπων. Τίποτα άλλο, όπω έλεγε ο Φιάνθρωπο ο Δε στο Χατζη Νικολάου, να δημεύσουμε τι περιουσίε, να δημεύσουμε τι καταθέσει, να φέρουμε κομμουνισμό. Μορτή μα λε, κούρια που σε κούναγε. Φέρνουμε εμεί. Είναι η σωστή απάντηση, γιατί αυτό δημεύει, η παράταξή του δημεύει περιουσίε και άλλα χειρότερα που δεν τα έχει φανταστεί ο νους του κομμουνιστή, όπω λέει και ο Δόνα Ακροάτης Πασμή δεξιό, ίσον κομμουνιστή. Έτσι μεγαλώσαμε, έτσι μάθαμε, έτσι είναι η παραδόση του τόπου μα. Δεν θα αλλάξουμε στα γεράματα. μοιάσματα ζήτη η χοροφυλακή αστυνομία και ο βασιλιά μα. Αυτά ακριβώ λέει και ο Άδωνη. Ακριβώ ολόιδια. Αυτά δεν λέει ο Μπάμπη ακόμα, αλλά λέει κάτι άλλο που είναι καλύτερο. Ο σύντροφο Μπάμπη διατυπώνει τα όσα γίνονται στον τόπο ε, και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι τόσο άσχημα όσο όλοι εμεί νομίζουμε. Φαίνεται ότι οι διεθνεί επενδυτέ έχουν δει το έργο κάπως διαφορετικά. Οι Αθέ έχουν δει και τόσα πολλά πράγματα στην Ιφίλιο που σου λένε: Δεν είστε τόσο άσχημα όσο νομίζετε εσεί. σου λένε: Δεν είστε τόσο άσχημα όσο νομίζετε εσεί. Με δύο λόγια, όλοι λένε ένα πράγμα. Επενδύστε γρήγορα στην Ελλάδα με κάθε δυνατό τρόπο. Τώρα έφτασε Σου λένε δεν είστε τόσο άσχημα όσο νομίζετε εσείς Αυτά τα λέει ο Μπάμπης Δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα όπως νομίζουμε εμείς ε, Κάτι παραπάνω θα ξέρουν οι ξένοι Οπότε δεν δεχόμαστε αυτό που εμείς βιώνουμε Δεχόμαστε αυτό που λένε οι ξένοι Είναι καλύτερα τα πράγματα αυτό που εμεί νομίζουμε Πρέπει εμεί να συνετιστούμε και σε αυτό Ακόμη και στο πώ βιώνεις δηλαδή μια κατάσταση. Ακούμε τον Άδων να μιλάει για τον κομμουνισμό. Έχει δίκιο ο άνθρωπο, τα λέει μια χαρά. Δεν τον αμφισβητούμε εμεί, ειδικά σήμερα. Ό,τι έχει πει είναι απόλυτα σωστό. Και πιο σωστό είναι αυτό που ακολουθεί τώρα. Πασό και Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα κλεπτών και ψωπτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα.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 Έχει δίκιο ο άνθρωπο. Γι' αυτό είπαμε ότι δεν τον αμφισβητούμε σήμερα. Ποιο διαφωνεί με αυτό που είπε ο Άδωνη για τα δύο μεγάλα κόμματα. Συνυπογράφουμε, φαντάζομαι, οι περισσότεροι Έλληνε. Βέβαια, οι περισσότεροι Έλληνε θα έχετε ψηφίσει κιόλα. Αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης, Δεν είναι και του αύριο. Δεν είναι και του χτε. Να δούμε πότε θα είναι αυτό το θέμα. Γιατί αυτό είναι μια από τι βασικέ αιτίε όλων αυτών που ζούμε. Δεν είναι ακριβώ ότι ήταν απαταιώνε αυτοί που κυβέρνησαν, ότι. Νέκριναν τους απατεώνες και οτιδήποτε άλλο χαρακτηριστικό Αυτοί που τους ψήφισαν Αλλά μην χαλάμε τις καρδιές μας Τουλάχιστον να τις χαλάσουμε μόνο με τους Ιριζαίους Γιατί η ώρα έφτασε που λέει και ο Αλέξης Η ώρα μας έφτασε τι, τι ώρα είναι Έφτασε η ώρα που θα ξεσπάσει ο ελληνικός λαός ανθίελα Για όλα όσα πληρώνει όλα τα τέσσερα χρόνια του μνημονίου <Τι>... Έφτασε η ώρα Τη μέρα είναι <Τι>... Έφτασε η ώρα Και ποια χρόνια Να δώσουμε την τελική μάχη τη απελευθέρωση από τα μνημόνια, την βαρβαρότητα, τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Εμεί, έτσι όπω τα ακούσαμε στην αρχή, ανησυχήσαμε γιατί έχει διτή σημασία αυτό το Η ώρα μα έφτασε. Το χρησιμοποιούμε και για δύο λόγου: ή για να κυβερνήσουμε, ή για να μα κυβερνήσει ο Άγιος Πέτρο. Και έτσι όπω το έλεγε ο Αλέξο Τσίπρας μπερδευτήκαμε. Αλλά τελικά είναι αυτό: ότι φεύγουν τα μνημόνια, ήρθε καρδιά στη θέση τη και η αισιοδοξία ταυτόχρονα. Συνεχίζουμε με άλλα νέα. Με τον αδερφό του Άδωνη. Αν αυτά που σα διαβάζω με κάνουν εθνικιστή, φασίστα και οτιδήποτε άλλο. Ναι, είμαι, είμαι. Ή, αλλά τα, αυτό τα πράγματα πιστεύω. Πιστεύω στον ελληνισμό. Πιστεύω ότι ό,τι και να γίνει οι Έλληνε θα υπάρχουν. Δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι ένα πράγμα το οποίο πάντα η φύση το βγάζει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορούν να πεθάνουν οι Έλληνε. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Και ένα να μείνει. Ο πάλι θα πολεμάμε, ποιος το είπε αυτό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Η, καστάδιε, εαγνή, Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει Έλληνα να μείνει, εμεί πάλι θα πολεμάμε. Δεν είναι κάτι εντυπωσιακό. Δεν αξίζει να ζει κάτω από αυτή την ιδέα. Μόνο για αυτή την ιδέα και μόνο κάτω από αυτή την ιδέα αξίζει να ζει. Να πολεμάμε επειδή είμαστε Έλληνε. Τώρα για ποιον ακριβώ λόγο δεν έχει σημασία. Επειδή είμαστε Έλληνε, πρέπει να πολεμάμε και ένα να μείνει, όπω έχει πει και ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρόνη. Τον διόρθωσε ο Παναγιώταρο τον Λεονίδα, είναι αδερφό Άδωνη. Δεν ξέρει ποιο από τα αδέρφια να πρωτοδιαλέξει. Πολύ μεγάλη επιτυχία Όλη η οικογένεια Στο νοσοκομείο Παίδων στην Πεντέλη Υπάρχουν εκεί τα θέματα τους, έχουν οι γιατροί με το δίκιο τους Βέβαια έχουν δουλέψει υπερορίες, δεν πληρώνονται Από το 12, έχουμε μπει στο 14 Το πλεώνασμα ανακοινώνεται Κάθε τρεις και λίγο από το Σταϊκούρα και όλους τους υπόλοιπους το Πλεώνασμα σημαίνει περίσσευμα Όμω υπάρχουν γιατροί και όχι μόνο αυτοί και άλλοι, αλλά αυτοί έχουν σπάσει ρεκόρ που δεν έχουν πληρωθεί. Έτσι ακριβώ το κλασικό που λέμε: Όλοι φτιάχνω και εγώ πλεόνασμα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η μεταρρύθμιση και αυτή η μεταρρύθμιση είναι κάτι για το οποίο μα ζηλεύουν όλοι οι άλλοι. Πρέπει να ξέρετε εσεί και κυρίω οι γιατροί του νοσοκομείου. Πέδων, Το θέμα των μεταρρυθμίσεων στην υγεία στην Ελλάδα <coughs> θεωρείται για την Ευρώπη το μεγαλύτερο στίχημα και το μεγαλύτερο παράδειγμα προ το μεγαλύτερο στοίχημα και το μεγαλύτερο παράδειγμα προς μίμηση Αυτό ακριβώς Να ξέρετε όλα αυτά που γίνονται και στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και σε όλα τα υπόλοιπα είναι παράδειγμα προς μίμηση και να αναρωτιούνται τώρα όλες οι άλλες χώρες μας παρακολουθούν στενά για να εφαρμόσουν και αυτοί το ίδιο δηλαδή γιατρός που πληρώνεται ε, που δουλεύει υπερορίες και ξέρετε τι σημαίνει σε ελληνικό νοσοκομείο με την έλλειψη υ πάνω Από επίγον περιστατικό και πόσο μάλλον παιδιού, αυτό θα πληρώνεται δύο χρόνια μετά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το μιμηθούν και άλλε χώρε, γιατί καμία όντω, ακόμη και αφρικανικέ, δεν έχει σκεφτεί ότι μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Εδώ στην Ελλάδα γίνεται, οπότε αυτό είναι παράδειγμα προ μίμηση, σύμφωνα πάντα με τη λογική του, Λε, του Άδωνη. Του Άδωνη Για τη Λεωνίδα σε ακολουθεί, αν και εντάξει δεν είναι κακό να σε λένε είτε Λεωνίδα είτε Άδωνη, αρκεί στη Νούγια να γράφει Γεωργιάδη. Εδώ είναι ελληνοφρένιο όπως κάθε μέρα. Mail στέλνεται στη διεύθυνση στοιτιοπαπακυριαλfm.gr SMS στέλνεται αφού γράψετε real αφήστε το μήνυμά σας και μετά θα το στείλετε στο 54% 100. Και τηλέφωνο βεβαίως στο 211 208 200 εκεί απαντά ο Αποστολή Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και ο Λεωνίδα με τα οράματά του και με το τι αξίζει να κάνουμε όσο ζούμε, να πολεμάμε. Επειδή και μόνοι μα Έλληνε μα πάει στι πρώτε διαφημίσει. Δεν αξίζει να ζει κάτι από αυτή την ιδέα. Δεν αξίζει να ξυπνά το πρωί και να λες ότι ναι, είμαι Έλληνα και έχω ένα χρέο, έχω ένα σκοπό στη ζωή. Σκοπό να αλλάξω τον κόσμο. Και έχω τι δυνάμει και εγώ μπορώ να τον αλλάξω. Έτσι θα ξυπνάτε κάθε πρωί. Θα ξυπνάτε και θα λέτε, Εγώ θα αλλάξω τον κόσμο γιατί με Έλληνα. Έτσι θα ξυπνάτε κάθε πρωί Μουσική Θα ξυπνάτε και θα λέτε Εγώ θα αλλάξω τον κόσμο γιατί είμαι Έλληνας Μουσική Θα ξυπνάτε και θα λέτε Η ώρα μας έφτασε Θα ξυπνάτε και θα λέτε Στη Μόσχα, δερφές μου, στη Μόσχα! Θα ξυπνάτε και θα λέτε Θα ξυπνάτε και θα λέτε Θα ξυπνάτε και θα λέτε Σέσωσα Ιδροκόπησα, αλλά σέσωσα Ποτέ δεν πεθαίνει mm, Πολύ ευχάριστο αυτό Και ένας Έλληνας να μείνει Εμείς πάλι θα πονεμάμε Δεν είναι κάτι εντυπωσιακό Δεν αξίζει να ζεις κάτι από αυτή την ιδέα Αν κάτι αξίζει είναι αυτό και μόνο ε, Οι καθαρίστρες για άλλη μια μέρα ήταν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών Και κατάφερε μία από αυτές να πάρει ένα γκλόπω από έναν ματατζί Από αστυνομικό, από αστυνομικό ε, Δεν έχει ξαναγίνει, έχει γίνει ελάχιστες φορέ. Θα κατάφερε μια καθαρίστρια, του το πήρα Έγινε μετά εκεί μια λεκτική αντιπαράθρευση τη το ζήτησε πίσω ο αστυνομικό. Έλεξε γρήγορο το επεισόδιο καθώ ένα. Συνάδελφό του, αστυνομικό, ευθυνδία τη γυναίκα, την πλησίασε από πίσω, επιχείρησε ολόκληρη και τη άρπαξε το Globe 2 για να πάρουν από μια καθαρίστρια. Βεβαίω έχει μάθει μια ζωή καθαρίστρια να κρατάει τη σκούπα, ξέρει ακριβώ πώ το πιάνει, γερά το κρατάει και συνέβη αυτό. Σημείο των καιρών να το αναφέρουμε στι ένδοξε καθαρίστρε που κάθε μέρα πάνε έξω από εκεί και κράζουν την Τρόικα και του Έλληνε. Οι πειρατέ αυτή. Ξέρουμε ποιοι ακριβώ είναι. Ευτυχώ έρχεται το ποτάμι με το Σταύρο και επιτέλου ένα κόμμα που δεν εξαρτιέται και δεν έχει σύνδεση καμία με τα συμφέροντα, όπω είπε ο ίδιο ο Σταύρο, στα χανιά. Παρακαλώ πολύ να μα πει το κύριο Δήμο στην πρόσφατη ραδιοποντική του συνέντευξη που μίλησε καθαρά για ξένο παράγοντα που στηρίζει το ποτάμι, ποιου εννοεί να του κατονομάσετε. Υπάρχει ένα άνθρωπο μπροστά σου και θέλω να το σέβεσαι που δεν έχει καμία σχέση με συμφέροντα γιατί. Βούλευε από 16 χρονών. Όταν λοιπόν ο αρχηγός του βγάλει αυτό τα ένσημα και μας τα δείξει από 16 χρονών να μιλήσουμε ποια συμφέροντα καλύπτουν και σπρώχνουν αυτόν και ποια συμφέροντα καλύπτουν και σπρώχνουν εμένα. Ο Σταύρο, η φωνή του ήταν λίγο μουντή, γιατί ήταν σε συγκέντρωση και εκεί τα οι μικροφωνικέ είναι κάπω. Απλά μάθαμε και είναι πολύ χρήσιμο και αυτό θέλαμε να το ακούσουμε. Παρά τον κακό ήχο, ότι δεν καλύπτουν συμφέροντα το ποτάμι, δεν έχει εξάρτηση με συμφέροντα. Νομίζουν το αισιόδοξο τη ημέρα, τη βδομάδα, του μήνα του χρόνου. Και με αυτό μπορούμε να πάμε παρακάτω και παρακάτω, κατά σύμπτωση, είναι ο λαό. Προχθέ Τετάρτη ο Χατζη Νικολάου ήταν και ο Δελατόλα. Βάλανε το σκανδαλίδι και μίλαγε για εθνική στρατηγική. Με αεροπλανοφόρα και με τρόικα κάτω από τη μύτη μα μπορεί να γίνει ποτέ εθνική στρατηγική να χαράξουμε. Τώρα μας λέει μα λέει τέτοιε μαρικίε ο σκανδαλίδι. Δι... Όχι καλέ, τώρα μα λέει ο σκανδαλίδι μα... Χρόνια μα λέει ο σκανδαλίδι μα... μα... Τέτοιε κι άλλες. Άρθρο 3. Δικαίωμα σύνταξη το Δημόσιο Ταμείο Κάτι Διατάξιο να Έχουν όσοι, είσαν, όσοι είχαν ενταχθεί σε αντάρτικε ομάδε ή οργανώσει του άρθρου 9 του νόμου τάδε ή στο Δημοκρατικό Στρατό και κατέστησαν κτλ. Και, και, και παγκάθω λέει και οι γύρε του και τα ορφανά του λοιπά Έτσι Ποιοι απεφάσισαν αυτή τη σύνταξη. Για να δούμε λίγο τι υπογραφέ. Η Υπουργοί Οικονομικών Αντώνη Σαμαρά. Δικαιοσύνη Φώτη Κουβέλη. Και εντάξει παιδιά, ο Κουβέλη να το καταλάβω. Ο Σαμαράς Ο μεγάλο δεξιός ορθόδοξος πατριώτη! Γιατικά με αυτό που έλεγε ο Άδωνης Εχθές για τις συντάξει του ΒΣΕ Ναι Πότε ήταν υπουργό οικονομικών ο... Mm -hmm. ο Σαμαράς Και τις υπέγραψε Το 92 Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πήραν συντάξει Από το 50 32 χρόνια μετά 42 Και παραπονιέται γιατί τους δώσανε σύνταξη Ναι ενώ, ενώ ο... κανονικά πρέπει να του δώσουν μια κιλωτίνα Πώ πώ Λέω, το χαλασά δεν το συρίζετε. όπως έλεγε τον Το Πώς το στερίζετε; το που λέτε. Με τι άλλο το στηρίξουμε. με Αυτά που κάνουμε, μα αυτά που λέμε. Με, μα, δεν το μα αυτά που λέτε. Α, ναι. μπορεί να ξεχαστήκαμε <συσκάς> καμιά μέρα. Τι να σου πω, Άποστόλ, Καλά δεν ανάγκη, το, το στερίζει όλη πω, η διαπλοκή. Να το στηρίξουμε και εμεί, Ε, τρέπομαι για σα, τι Δεν άλλο. να Αυτή η μπίρμα, τι λέει, τι μαλακίες λέει εσύ κατι δέει ρε. ρωτήσει εμά που ήμασταν στον ιδιώτη και μας άφησε στα χρήρα του λουτρού και ξαναπληρώσαμε να μην εγγυήσεις και ξανά εγγυήσεις. Αυτό το μαϊμούν υπόφαγε τα λεφτά εκεί πέρα να με... Τι τον κάνανε, τον κάνανε τίποτα, τον φυλακή, τον πήραν τα βράκα πίσω, τι έγινε. Μα. Και τι μαλακίες τότε μας λέει η κυρία για τους ιδιώτες δηλαδή. Ας έρθει να με πει σε μένα, Αποστολή. Ναι. Δεν θα ήταν καλύτερα σε αυτό το αεροπλάνο να ήταν οι 300. Όλοι. Όλοι. Όλοι. Ναι. Που... Γιατί και 300 κυβερνήσανε. Ε. Άντε. Να εξαιρέσουν. Και γιατί να ήταν οι 300 και να μην ήταν οι άλλοι τόσοι που τους βγάλανε. Έλα ρε. Γιατί πω... θα ήσουν και εσύ εκεί μέσα. Ε. Δεν σε αρέσει αυτό. Μαλακία. Ε. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Τι να κάνεις. Άδε, καταλαβαίνω, ο Άντολις. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Έχω καταλάβει τον παιχνίδι που παίζετε, φίλε μου. Μπράβο, είσαι κάτως. Α... Για πες να το μάθουμε κι εμεί. Απαξιώνεται το λομπέρδο ο οποίο κατεβαίνει με το κόμμα τη Ο οποίο έχει αξία. Απαξιώνει κάποιον που έχει αξία, δεν μπορεί να απαξιώσει κάποιον. Τον απαξιώνει και στη συνέχεια μετά. Απαξιώνει και την κυρία Τσιμακοπούλου. Οπο... Το ίδιο, ισχύει το αυτό. Η, α... η οποία είναι βαπτιστήρα του βασιλιά. Και κάνω το συνειρμό εγώ. Κάντων. Για ελιά και κότσο βασιλιά. μα έπιασε. Κύριε Παρμαγιάννη, το φόρντωσα και εγώ το σπίτι στο φοντέινερ. Πού το πας, πού πάει το αγόριε. Νότιο, Νότιο Αφρική. Στο καλό, τι το θες στο σπίτι εκεί. Ε, τώρα. Τι να κάνουμε, το πώ θα κάνανε εδώ πέρα. Να πα, φίλε. Τι θα κάνω, τα κάνω. Επειδή πήρε και ο άλλο ο φίλος και. Ότι και θα ο... έχει α πούμε μικροκυμάτων στην Νότια Αφρική. Όχι, δεν πήρα Θα ακούει α πούμε η Καμήλα ξαφνικά ένα νέο ήχο που δεν τον έχει ξανακούσει. Εκεί που θα περπατάει νοχελικά θα μες ζέστη. Δεν θα βλέπει Η ώρα μας έφτασε. Είναι η ώρα να μιλήσει ολλαός. Είναι η ώρα εφήνιση. Είναι η ώρα του Χρέους. Έφτασε η ώρα. Που θα ξεσπάσει ο ελληνικός λαός ανθίελα. Για τον ίδιο λαό λέμε. Ε, όπως ακούσατε η ώρα έρχεται ανά τρία-τέσσερα χρόνια. Φτάνει η ώρα για τον καθένα. Για το λαό δεν έχει έρθει ποτέ η ώρα. Αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα. Λοιπόν, δύο εκδηλώσεις. Δεν είναι ακριβώς εκδηλώσεις. Στην Θεσσαλονίκη. γιατί τη μία θα δώσουμε και τρεις προσκλήσεις διπλές. Όσοι πάρετε τώρα, αλλά Θεσσαλονίκης. είναι. Είναι ε, ένα ντοκιμαντέρ τη συναδέρφου Λαμπρινί Στομά και του Νίκου Βεντούρα, με τίτλο Παλικάρι ο Λούι Τίκα και η σφαγή του Λάντλου. <σχει> τι είναι τώρα όλο αυτό. Η σφαγή του Λάντλου και η δολοφονία του Έλληνα μετανάστη και συνδικαλιστή Λουί Τίκα, ηλια Σπαντιδάκη, ήταν το κανονικό του, αποτελεί μια από τι κομβικέ στιγμέ του Αμερικάνικου εργατικού κινήματο και ενώνει έναν ολόκληρο αιώνα μετά τι ΗΠΑ του 1914 με τι εργατικέ και μεταναστευτικέ διεκδικήσει τη Ελλάδα του 2014. Οι δύο συνάδελφοι αναζήτησαν τι μνήμε, στην ιστορία και την κληρονομιά του Λουί Τίκα και του Λάντλουρ στο Κολοράντο και μίλησαν με κορυφαίου ιστορικού, καλλιτέχνες και απογόνους ανθρακορίχων, καταγράφοντα τα σημάδια που άφησε στο σώμα τη Εργατική Αμερική. Μια τραγωδία που πολλοί προσπαθούν, προσπάθησαν για να ξεχαστεί. Αυτό προβάλλεται σήμερα στι 8.30 στην αίθουσα Φρίντα από αποθήκη Δέλτα, νομίζω, εκεί στο λιμάνι. Είναι στα πλαίσια του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στη Θεσσαλονίκη. Οι τρει που θα πάρετε στο 211-208-200 θα πάτε να παρακολουθήσετε αυτό το πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ με ελεύθερη είσοδο γιατί θα πείτε Ελληνοφρένια. Κάτι άλλο σήμερα επίση στην Μαύρη Τρύπα. Ξέρουν οι Θεσσαλονικείς που είναι εκεί στα Λα, Λαδάδικα, Βααϊού 5. εμφανίζονται οι Βόμβοι. Βόμβοι είναι ένα από τα συγκροτήματα που είχαν πάρει μέρο και στο αντιφασιστικό εδώ συντήμα. Είναι σήμερα το βράδυ στι 9.30. 17 Μάρτη πάει και ο Μάρτης, στη μαύρη τρύπα, όποιο θέλει, πηγαίνει και εκεί για κάτι πιο, γιατί βλέποντας και θυμόμενο και τα, το συγκρότημα, έχει και λαούτο, έχει και ξύλινα πνευστά, έχει και ποντιακή λύρα, έχει και νταούλι, ιδιαίτερος ήχος, παραδοσιακός και όχι μόνο, ε, παντρεμένος με το σήμερα. Τώρα, όσοι δεν θέλετε να πάτε εκεί και δεν είστε Θεσσαλονικοί, θα απολαύσουμε τον τουέτο, Άδονη και Λεωνίδας να συζητάνε ένα θέμα πολύ απλό και πώ το μυαλό του όμω τρέχει πάρα πολύ μπροστά. Θα το καταλάβουμε τώρα. Φταίει ο καθένα, αλλά και οι δύο Κάποιοι, κάποιοι <στονίτρια> πρέπει <πέρα> να στοχοποιηθούν και να πληρώσουν παραπάνω. Αυτό είναι. Ποιοι δηλαδή. Κάποιοι. Ποιοι. Κάποιοι. Ποιοι. Κάποιοι μπορεί να πει δεν θέλω από όνοματα. Δεν θέλω από Μα, Μα δεν. Π... Ατομικά θα πληρώσουν. Ατομικά βέβαια. Δεν θα καλάσουν ρε φυσικά. Κομμουνιστή Όχι. Δεν το να καιρό. Οποιοσδήποτε λέει ότι κάτι πρέπει να πληρώσει κάποιο και έχει ατομική ευθύνη ή ο ιδιώτης, ο επιχειρηματίας και πρέπει να το αναζητήσουμε ευθύνε. Κατευθείαν το επιχείρημα είναι αυτό. Αν είσαι κομιστή. Άρα, για να θες κάτι τέτοιο, ακόμη και ολαιονίδα, ο έρμος, Είσαι κομιστή. Ο δεν είναι ο καρατζαφέρη, όμω έχει επιλέξει μια πατριωτική στάση η οποία του κοστίζει και πρέπει να γίνει παράδειγμα και πρότυπο, είναι δηλαδή, για όλου μα. Άλλη μια φορά σα το λέω. Ένα άνθρωπο ο οποίο έχει επιλογή από του Έχει περάσει από όλα τους τα ανήλια θρανία τους Για να είναι έτσι απέναντι κάτι συμβαίνει Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο πατριωτισμός μου Δεν με αφήνει να απολαύσω τις όποιες αποδοχές θα είχα για τον εαυτό μου Εάν ήμουν με τους Αμερικάνους Κατανοητό αυτό Αλλήμωνο ποιος δεν κατανοεί Αυτή είναι ακριβώς την αντιαμερικανική και φιλοπατριωτική ελληνικότατη στάση Μετά από αυτό ο Λαός. Έλα Αποστόλη Έλα Να σου κάνω μια ερώτηση Τι? Είναι ο Άδωνης Καραγκιόζης υπουργό. Ή είναι υπουργό επειδή είναι Καραγκιόζης Το Βου Α, το βου. Mm. Άρα λοιπόν, να λέμε ότι ο Άδωνης είναι εκεί για να μας θα Να λέμε ότι και σοβαρός άνθρωπο να ήταν στη θέση του, τι ίδιε μαλακίες θα έκανε. Δεν είναι σοβαρός ο Άδωνης. Αυτό υπονοείς. Όχι, όχι. προστεύω θεού, θεού, Λοιπόν, να λέμε ότι φταίει το σύστημα, δεν φταίνε η πολιτική. Εντάξει. Ο κομμουνιστής μου ακούγεσαι. Όχι, δεν είμαι, δεν είμαι. Κομμουνί. Αποστόλιο ή. Ναι. Διάβασα προχθέ ότι ο Λάτση είναι 460 τετραγωνιστό τόσο πλούσιο. Και ότι έχασε λέει η περιουσία του καραντιό τη. Μήπω παίρνει το με το ελληνικό. Έχει καμία πληροφόρηση τίποτε. Τίποτα δεν έχω ακούσει. Κάτι ε? με το μόλι είχα ακούσει. Ότι βγήκε από το ΣΤΕ τελικά ότι είναι αυθαίρετο. Ναι. Άκουα κάτι τρακτέρ εκεί πέρα, κάτι <laughs> τρυπάνια, μάλλον θα το κατεδαφήσουνε, φοβάμαι. Εντάξει παιδί μου, αλλά να... Πηγέτε να ψωνίσετε όσο που <laughs> Να παρακαλάμε <laughs> καμιά λευκή Κυριακή, μπάσκετ και προλάβουμε να ψωνίσουμε στο μολ πριν το κρεμίσουν. Γιατί δεν δε γρασταίγονται με αυτά. Έχω να πω τη Γεωργιάδη, τη Βενεζουέλα μπορεί να μην είχανε κολόχαρτα που λέει, αλλά δεν έχουν 4.000 αυτοκτονίες έτσι να του πει <laughs> Γεια σας. Γεια σας. Τον κύριο Απόστολο παρακαλώ. Ο ίδιο. Παίρνω γιατί ο, ο γιο σας κύριε Απόστολε. Ο γιο μου. Ναι. Τι έκανε, ε, μου χρωστάει 350 ευρώ και δεν μου τα έχει δώσει. Ναι, τι, ε, του είμαι... χθες να σταδου... δεν μου τα έχει δώσει. Δεν σα τα έδωσε. Πλάκα μου, κάνετε εδώ πέρα μου τα χρωστάει τόσο καιρό. Ναι, χθε του τα έδωσα. Εγώ Κύριε, ο, ο... ίδιο του τάδοσα, θα τα πάρετε. Κύριε του τα έδωσα σε φωτοτυπία. Δεν έχω, έχω δουλέψει αυτά τα. Πείτε του Σπύρου να μου τα δώσει, με τόσο καιρό. Ναι, είναι και λίγο χωρατατζή, δεν πειράζει και εσεί λίγο κοροϊδία δεν την αντέχετε ακόμα. Καλά, πλάκα μου, κάντε, μάφησα αν μου χρωστάει τα λεφτά. Αν δεν με γ Σε... Γιατί σα άφησα άνεργο, Εγώ τη δουλειά. Α, δεν το κάνει και τέτοιο γιος μου, Ε. Τέτοιο, γιο σου. Ναι. Α, μου φαίνεται καλό κουμάτι είσαι και Κατά τ άλλα, είναι πάρα πολύ καλό παιδί, άξιο. Καλό παιδί, να Είναι το πάει, καλό παιδί. Να το του, Να τα παίζει στο φάρμακα. Το κάνει. <μίλει> είναι ψυχοί, μιλάτε παιδι. έτσι, Μωρέ. Πέρα, Λάχα, ίδιος είσαι σαν αυτό, ναι. Σε παρακαλώ, είναι το αίμα μου, Μην μιλάς έτσι. Ακού θα τον Στο πεστόμα δεν μου τα δώσει. Αχ μην τον κάνει να χαρίσει, παρακαλώ πάρα πολύ πάνω, που πάνω Αχ, από πάνω να το ξηπώ από αυτά. Κάτι και πλάκα! Ε. Καλό κουμάσαι και γερό άνθρωπο να πούμε. Γερόσε γόρακει πού. Πού! Ναι, τώρα δεν είπε ότι θα πηγήξει το γιο μου. Τι, τι να σου πω, τι να σου πω πήρα μου. Τι να σου πω, τα γλαρά, παλιο δεν το λε, αγοράκι θα πειράγει πριν από λίγο. Πλάκα μου καλετερέ! Θα πάω σε νικοδομία και θα του την κατεβάζω κάτω από του μα! Μάλι... Είγε μαρικότα, τι θα κάνει. Πώς... Θα του την κάτω και μου λε μετά ότι δεν είσαι τειούτο. Ε... Τρελαμένη οικοδόμα. Τρελαμένη κοδόμα. μπλέξα μου σε πλουσόγελο. Κοίτα να δεις. Ρέγε με τα καλά σου. Εγώ θα με τα καλά μου άμα του το, το κάνει και βλέπω κιόλα. Είμαι βογέρ, δεν ξέρω αν τα ξέρει. Α, εσύ και ο γιος ήρθε, μου φαίνεται για τα πανικύρια που πήγα και μπλεξαέρα και πήγα για μέρο ακόμα το μαλλ. Καλά, καλά. Θα τη βρούμε αλλιώ στην ακρίτσι πε το μαλ. Αυτό θα του πω, θα τη βρείτε αλλιώ και εμένα αυτό μ' αρέσει. Ναι. Ναι, σα έκω. Περιμένω την απάντησή σα. Για ποιο θέμα. Μιλήσαμε πριν από λίγο. Εμεί. Αναμονή. Θε είπα ότι από το χθενό βιβλίο που με. Μιλή... Α, μισό λεπτό το επιση γραμμή, μισό. Επίση, αλλά μην περιμένω δεκαετία. Τι θε να κάνω, θα μα βάλετε και χέρι πώ θα περιμένετε δεν ξέρω όταν το σηκώσει κοπέλα. Αλλιώ να κάτσω να σου γράψω εγώ τι σελίδε. Ωραία, κάθε γράψετε. Ναι, θα σε στείλω. Περιμένω θα μουρθεί έμπνευση. Mm. Περιμένω. Έτσι μιλάτε. Έτσι μιλάω και έγινε και έξω τώρα. Με έβγαλε ξέρω τα ρούχα μου. Καλάχιστο βρίσκει. Βρίζω εγώ, Μην αρχίσω. Χα, να σε πήγε τώρα, ε. Πάει που σε έδερνε. Ναι, σε μένα. Όχι, δεν το έλεγα σε εσάς. Προς θεού. Σε μια διπλανή γραμμή που μπλέχτηκε. <Κι> Αυτά, με τον λάγο. Σήμερα, οι τρεις που θα πάνε στη Θεσσαλονίκη, στην αποθήκη Δέλτα, 8.30 ώρα, στην έντοσα Φρυνταλιά, να δουν το ντοκιμαντέρ παλικάρι ο Λουίς Τίκα και η σφαγή του Λαντλουμ, Τη Λαμπρινή Στομά και του Νίκου Βεντούρα είναι η κυρία Βασιλική Μιλονά, η κυρία Ρίτα Πάρασκεβαδου και ο κύριο Σταύρο Ρόμπη. 8,5 ώρα στην αποθήκη Δέλτα. Λέει εδώ ένα ακροατή, κόφτε αυτό το τραγούδι. Τα δύο εμβατήρια που βάλαμε του κόκκινου στρατού. Γιατί τρομάζεται την 80χρονη μάνα μου, η οποία άκουσε και τα αεροπλάνα νωρίτερα και φωνάζει: Ήρθαν οι κομμουνιστέ. Κάνανε κάτι δοκιμέ για την παρέλαση. Όλη η Αθήνα είχε ελικόπτερα, αεροπλάνα. Στην εποχή τη φθήνια έχουμε και την πολυτέλεια να κάνουν και παρελάσει. Πληρώνουν και τα καύσιμα. Έτσι πρέπει. Την ίδια ώρα που οι γιατροί πάνω στην Πεντέλη να πληρώνουν και κλείνουν τα εξωτερικά. Επειδή δεν σα αρέσουν ίσω σε κάποιου αυτά, έχουμε αυτό που σα άρεσε πολύ από την Παρασκευή και το έχετε ζητήσει πολύ. Η Χαβάη. Καλημέρα, κόλαση. Τρέξιμο, λογαριασμό και δουλειά. Ο φόρτο εργασία. Άγχο, ακρίβεια, χρεϊδανικά. Πολύ κουράζομαι, Γιώργο. Πάντοτε συνοστισμό μα στο τραμό Βρώμα να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε. Γive me a break. Κάνει σε σπίτι. Τότε ετοιμάσου για χαβάει Πάμε κάπου Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει Στου διαόλου τη μάνα, μη μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι Κύριε Αρχηγέ Αν είσαι σπίτι Τότε ετοιμάσου για Τα σίδερα Πάμε κάπου Πάμε κάπου Που δεν έχουμε πάει Στο γάμο του Καραγκιόζη Μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι Ζήτω Τσίπρας Θέλω βόλτες, ταξίδια, γλυκά, φαγητά Να ξαπλώσουμε μπρούμετα στην αμμούδια ΚΑΙ Θέλω στην παραλία να ανάψω φωτιά Απόλλωνα Κολύμπιο ρόν στα ρηχά ή στα βαθιά α, Θέλω α, να μαυρίσω και να μείνω έτσι πάντα Αμάν, ο Καζαπούμου Με Ενρί και η να χορέψω όλα πάντα Τσίπρας. Είναι Χαβάη και ο Θωμά, όπω το ακούσαμε την Παρασκευή, το ζητάγατε. Δεν προλαβαίνουμε όλο γιατί έρχεται ο λαό. Θα το ακούσουμε κάποια στιγμή με στη βδομάδα ολόκληρο. Έρχεται ο λαό, μα πάει στον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μαγκαζί. Εμεί το βράδυ τηλεοπτική ελληνοφρένια 10 παρα 10 στον Αλφα, όπω κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Γεια σα. Κύριε Σμαραγδί, άμα κι εγώ είχα πάρει 60 δι από την Ελλάδα, τα καλύτερα λόγια βάλε για τον Σαμαρά. Αλλά δεν έχει πάρει που θέτω. Ε, βέβαια, η ξένη Γι' αυτό ε... είσαι ευρωμοταρύπα και δεν είσαι πρόεδρο του φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Και να του πω τη γνώμη που έχουν οι Έλληνε. Πριν από δύο μήνε μου ζήτησε η κόρη μου η μικρή κάτι. Τη λέω, δεν μπορούμε να το πάρουμε, αγάπη μου, δεν μα πάνε τα λεφτά. Και τι μου απάντησε το μικρό παιδί 8 ετών. Τι, τι περιμένει, λέει, μπαμπά, λέει, όταν κυβερνάει ο Σαμαρά. Αυτή είναι η εντύπωση που έχουν οι Έλληνε Βλέπει μα... βλέπε δεν κιόλας. Πολλά χρόνια μετά ο Λοβέρδος είχε πει ότι δεν πεθαίνει Και, κανένας. και αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει ακόμα να τον ο κόσμο, για το σημείο έχει πει ευγενικά. Ζούμε πολύ. πολύ. τη Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, που δεν πεθαίνουν με δυστυχώς νωρίς. Και τώρα θέλει κάνει ακόμα. Θα το ψηφίσω ο κόσμος στον άλλη Ναι, αυτό ήτανε. Αυτή η δήλωση ήτανε που δεν ψηφίσουμε τον Λοβέρδο. Αλλιώς είχαμε όλους τους λόγους μαζί. Άκου! Είμαι πορτοράφτη. Μου λέει και τουλάχιστον. Τώρα που ήμουνα. Μιχαλάκη μου, κάνε μου λίγο μασάζ. Πάω στο πλάι να κάνω. Δεν μπορείς τα ξαπλωμένη με τη νυχτιά και εγώ με την πιτζάμα μπρούμιτα τα κολάρα πάνω, ξέρει. Κάνε μου, μου λέει, λίγο μασάζ, πας στο πλάι δεν από Ανεβαίνω πάνω, το έκανα παλιά της, έκανα μασάζ και ξαναγκά το τον καρφωνα. Ωραίο πράγμα να το κάνεις. Λοιπόν, ανεβαίνω πάνω και αρχίζω να κάνω, ρε... Μου σηκώνετε. Ρε π... πού, θα γαγάτσω σήμερα. Σηκώνω εδώ τα δυστυχία, βάζω το πιτζάμα. Τι έπαθα, Ρε Αποστόλη. Δεν θυμόμουν πώ γίνεται. Αν νόμιζα κατουρίθηκε πάνω τη, τρόμαξε. Είχα πέντε χρόνια να γράψω. Να... Πώ γίνεται, μέχρι να σκεφτώ τι πρέπει να κάνω, μου έπεσε ρε Έπρεπε να βάλει χέρι που είναι γνώριμο. <monmonái ceramic> ε... Βάλε χέρι, <σιά> να δει το χέρι σου, να, να το γνωρίσει και να νιώσει πάλι καλά. Τώρα δεν βιάζεται να κλείσει, αι! Ελά, γεια. Να σου πω άκουσα έπρεο τον Άδωνη που μίλαγε για κολόχαρητα Ναι Λοιπόν άκου του αφιερώνω λοιπόν μια ματινέδα Σε αυτές τις ευρωεκλογέ Άδωνη τη υγείας Αντί για ψηφοδέλτιο ρίχνω χαρτί υγείας Μεγάλη κουβέντα φίλε Ο Κακεμπίτης τελικά θα με κάνει πάλι σοβιετόφιλο εμένα mm -hmm. Τέρμα έγινα πάλι σοβιετόφιλος θα μου πεις τώρα τι είναι ο Περνάει εύκολα φίλε Είναι άντρεχος και αυτό στο Είναι άδειο ο πουτιν. Έσει πάνω σε άλογο και που κάνει τις παραστάσεις που πάει για κυνήγη, που πάει, παλεύει με λοπαρδάλης. Είναι σε άλλο κάτι που έχει μια κιλίτσα. Παναγία βελούδο το δερματάκι του βελούδο. Έχω ακούσει άρρωστα και άρρωστα Αυτό με τον πούτιν δεν το περίμενα. Το δηλαδή μη είχε πάρει κάποιος που μου είχε πει ότι του αρέσει πετρελιά. Ένα άλλο με την Εκεί δεν το αλλά αυτό το πράγμα που να το έχω προβλέψει. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Σε πόσε εκπομπέ πιστεύει βλασφίνε για τι καθαρίστρε θα αποκαλυφθεί ότι ξεπλήρανε λεφτά από τον ΕΠΑΠ. Καλέ, δεν χρειάζονται εκπομπέ. Πολλέ. Μία να δει το Ευαγγελάτου του είναι αρκετή. Εννοείται 120.000 έπερναν. Μιλάμε. Ο Μελισσανίδη, <χει> να <νά>, ο ίδιο, <χει> είχε ονομάσει τι συγγενεί του όλε καθαρίστρε και του Μόνο έτσι στέκει αυτό. Ένα Έλα, φίλος. Ένα μήνυμα στον Άδωνη, το ξυνομούρι. Για δώσε. Πε εδώ πέρα, δεν υπάρχει περίοδο να σκοτωθούμε για χαρτί υγείας. Στη Βενεζουέλα τρώνε, εμεί τρώνε εδώ πέρα. Οπότε. Οπότε τι είναι, δεν χρειαζόμαστε χαρτί υγεία. Ενώ για το φαγητό σου σκοτωνόμαστε που δεν τρώμε, Μάλιστα, κατάλαβα. Πού Ούτε μα γίνεται. Μια μάχη έξω στο πεζοδρόμιο από αυτού που δεν έχουν να φάνε ή να τα ίσουν τα παιδιά του, κατάλαβα. Δεν μου λέει γερμανικά, ξέρεις. Ναι, ξέρω. Die auf, uh, sehr viele tage von ναι, καλά εσύ τώρα ξέρει το σημείτι να πεις τι ότι... τι άλλα, χρειάζεται και άλλα γερμανικά. Με αυτά τα γερμανικά έχουμε πάθει αυτά που πάθαμε. Τα πέντε γερμανικά που ήξερο, ο σημείτις. Δεν αξίζει να ζεις κάτω από αυτή την ιδέα. Ναι, αξίζει να ξυπνάς το πρωί και να λες ότι ναι, είμαι Έλληνα. και έχω ένα χρέος, έχω ένα σκοπό στη ζωή. Σκοπό να αλλάξω τον κόσμο Και έχω τι δύναμης και εγώ μπορώ να τον αλλάξω Έτσι θα ξυπνάτε κάθε πρωί Θα ξυπνάτε και θα λέτε εγώ θα αλλάξω τον κόσμο γιατί είμαι Έλληνας Έτσι θα ξυπνάτε κάθε πρωί Θα ξυπνάτε και θα λέτε εγώ θα αλλάξω τον κόσμο γιατί με Έλληνας Θα και θα λέτε Η ώρα μας έφτασε Τα ξυπνάτε και θα λέτε Στη Μόσχα, μου, στη Μόσχα Τα ξυπνάτε και θα λέτε ξυπνάτε και θα λέτε Σέσωσα Λέσωσες Ιδροκόπησα αλλά Σέσω